Κεφάλαιον Β, σελίδα 805, στήχη 1 23. Ο Παύλος εφιστά την προσοχή των κολασαέων έναντι των ψευδοδιδασκάλων. 1. Σας είπα, κοπιάζω και αγωνίζομαι, διότι θέλω να γνωρίζετε πόσο μεγάλων αγώνα, ποιες προσευχά και ποιες φροντίδα έχω δια σας και δια εκείνους που μένουν στη λαοδίκηαν, και δυο δεν έχουν ήδη το προσωπό μου και δεν με εγνώρισαν σωματικώς. 2. Διανενισχυθούν εκαρδίαιτων που κλονίζονται τώρα από του ψευδοδιδασκάλου. Και η ενίσχυση σε αυτή θα συντελεστεί με την ένωση των χριστιανών τούτων δια τη αγάπη, ώστε ενωμένοι όλοι σε ένα σώμα να μην κλονίζονται από τα ψευδοδιδασκαλίας και έτσι να πληροφορηθούν πλούσια δια τη εσωτερική βεβαιότητο, την οποία δίδει η σύνεση και βαθύ αγνώση τη αληθία ώστε δια της συνέσο τάφτης να γνωρίσουν τελείως το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. 3. Να γνωρίσουν δηλαδή το άγνωστον πρωτύτερα και φανερωθέν τώρα μέσον της σωτηρίας του ανθρώπου δια του Χριστού, εις τον οποίον υπάρχουν όλοι οι θησαυροί σωτηριώδου σοφίας και της γνώσεως κρυμμένη και μόνος αυτός φανερώνει τούτους εις επιδεκτικούς και αξίου. 4. Λέγω δε τούτο για να μην σα εξαπατά κανείς με λόγους που φαίνονται πιθανοί και με τους οποίους ζητεί να σας πείσει ότι και μακράν του Χριστού ή μπορεί κανείς να έβρει σοφία. 5. Αλόμως σας ξεύρω καλά και έχω πεποίθηση ότι δεν θα εξαπατηθείτε. Διότι αν και αποσιάζω σωματικώς, αλλά με το πνεύμα μου είμαι μαζί σα και χαίρο που βλέπω την ευταξία σας και την σταθερότητα της Χριστόν σα. 6. Όπω λοιπόν παρελάβετε από τον Επαφράν και διδάχτετε από αυτόν ότι ο Αληθή Χριστό είναι ο Ιησού ο Κύριο, ακριβώ έτσι εξακολουθείτε να πολιτεύεστε. 7. Εξακολουθείτε να μένετε ριζωμένοι στερεά και να οικοδομήσετε επί του Χριστού και να αποκτάτε μεγαλύτερα βεβαιότητα περί τη πίστεω καθώ ακριβώ σε διδάχθηκε, προοδεύοντα περισσότερον στην πίστη και ευχαριστούντα τον Θεό διότι σα εχάρισε τον φωτισμό τη. 8. Προσέχετε μήπως σα εξαπατήσει κανείς με την ψευδοφιλοσοφίαν και την από αποφέλιμων περιεχόμενων απάτην που στηρίζεται όχι στη αποκάλυψην, αλλά στην παράδοση των ανθρώπων που είναι ευθιασμένοι σύμφωνα με την στοιχειώδη και παιδαριώδη θρησκευτική διδασκαλία του πλανωμένου κόσμου και όχι σύμφωνα προς την διδασκαλία του Χριστού. 9. Μείνατε στερεοί στην διδασκαλία του Χριστού. Διότι εν αυτό κατοικεί ολόκληρος η Θεό όχι ασωμάτως, όπως πρώτησε να αλλά μέσα εις το σώμα και την ανθρωπίνη φύση που δια της του προσέλαβε. 10. Και δια της ενώσεώς με Αυτόν, είστε κι εσεί γεμάτοι από τα σχάρτα Αυτού, ο οποίο είναι η κεφαλή και η αιτία κάθε αρχής και εξουσίας αγγέλων και ανθρώπων. 11 Δια της κοινωνίας σας με Αυτόν επεριτμηθήκατε και με περιτομήν πνευματικήν που δεν γίνεται από χέρι ανθρώπινων, όπως η Ιουδαϊκή περιτομή, αλλά ενεργείται από το Άγιον Πνεύμα. Συνίσταται δε η περιτομή αυτή στο το και την αποβολή του σώματος που εδούλευσαν στις αμαρτίες της αρκός. Και το γδίσιμον αυτό που έγινε όχι δια της κατακόψης του σώματος, είναι η περιτομή που ελάβατε από τον Χριστόν. 12. Όταν εθαρφήκατε μαζί του στο βάπτισμα. Και δεν εθαρφήκατε μόνον, αλλά και ανεστηθήκατε μυστηριακό για του βαπτίσματος μαζί με τον Χριστό. Και όλα αυτά έγιναν δια τη πίστευση στην ενέργεια και δύναμη του Θεού, ο οποίο ανέζησε αυτόν εκ νεκρών. Επιστέψατε δηλαδή ότι ο Θεός με την αυτήν ενέργεια και δύναμη θα αναστήσει και εσά εκ νεκρών. 13. Πράγματι, δε και εσά, που είστε νεκροί έναικα των αμαρτιμάτων και τη αρχική ακροβιστία, την οποία είχατε ω αποξενωμένη από τον Θεόν, σα εζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Και έτσι και εσά του Εθνικού και οι εμά του Ιουδαίου μα εχάρισαν όλα τα παραπτώματα. 14. Και έσβησαν ολοτελώ το εις μας χρεωστικών γραμμάτιων που είχε γίνει από τας διατάξεις του μοσαϊκού νόμου, τας οποίας ήταν αδύνατο να τα στηρίσομεν και δι' αυτό εγίναμεν ένοχοι και χρεοφιλέτες στην θείαν δικαιοσύνην. Ήτο λοιπόν εναντίον μας το γραμμάτιον τούτο και αυτό Κύριος το εσήκωσαν από το μέσον και το εκάρφωσαν στον σταυρόν όπου με το αίμα του το έσβησεν. 15 Εκεί στον σταυρόν Έκδησε τας πονηράς αρχάς και εξουσίας και τας διεπόμπευσε και κατεντρόπιασε να αυτάς φανερά εμπρός ολον όλων των πνευματικών κόσμων και έσυνε τους δαίμονας νικημένους εν θριαμβευτική πομπή και πέτυχε τούτο δι' αυτού ήτι του σταυρού, ο οποίος έγινε δια των Χριστών θριαμβευτικών άρμα νικητού. 16. Αφού δε διατάξεις διατάξει του νόμου κατηργήθησαν, α μη σα κρίνει λοιπόν κανεί διαφαγητών ή ποτών ή σχετικό με ορτίν ή πρωτομηνία ή άλλην τη εβδομάδο. Δεκαεπτά. Τα οποία είναι μια απλή σκιά των μελών των πραγμάτων τη καινή διαθήκη, το σώμα δε το οποίο έχει την πραγματικότητα και από το οποίο το η σκιά αυτή είναι του Χριστού. 18. Κανεί α μη σα αποστερεί το βραβείο σα. Επιδεικνύον και επιτιδευόμενος τα ταπεινοφροσύνην. Επειδή δηλαδή θεωρεί τάχα των εαυτό του πολύ μικρών και ανάξιων να λατρεύει κατευθείαν των θεών, επειδή δεν δηλαδή της θρησκείαν των αγγέλων. Κανεί ας μη σας εξαπατά τα ιδέας τη φαντασίας του, ότι στην αγγελοθρησκεία αυτήν εισχορεί δήθεν και εμβαθύν πράγματα τα οποία δεν έχει ήδη. Αυτός, χωρίς πραγματική βάση, φουσκώνει και υπερηφανεύεται παραπλανόμενος από τους λογισμούς του σαρκικού νου του. 19. Και δεν κρατιούτος στερεά την κεφαλήν ήτη των Χριστών, από τον οποίον αμέσως και χωρίς να παρεμβάλλονται οι άγγελοι ολόκληρον το σώμα της Εκκλησίας, της οποίας τα μέλη συνδέονται μεταξύ των και εξαρτώνται το ένα από το άλλο, σαν με αρθρώσεις και μειώνα. Διατρέφεται, κυρινέυεται και ενώνεται αρμονικά και αυξάνει την αύξηση την οποία ενεργεί ο Θεός. 20. Εάν λοιπόν απεθάνατε μαζί με τον Χριστόν και ελευθερώθητε από την στοιχειώδη και πλανεμένη θρησκευτική διδασκαλία του κόσμου, Γιατί σαν να ζείτε ακόμη με ιδανικά και ενδιαφέροντα κοσμικά, υποβάλλετε τον εαυτόν σας εις δόγματα και προστάγματα, οποία είναι αυτά που σας λέγουν οι ψευδοδιδάσκαλοι, 21. Σας λέγουν δε αυτοί. μην πιάσεις αυτό, μην γευθείς εκείνο, μη δε εγγύσει τούτο. 22. Αλλά αυτά που σας απαγορεύουν να πιάνετε και να γεύεστε, είναι όλα προορισμένα διαναφθήρονται όταν χρησιμοποιηθούν και καταναλωθούν. Γιατί λοιπόν υποβάλλατε τον εαυτό σας εις τέτοια δόγματα, τα οποία έχουν γίνει σύμφωνα με τα παραγγέλματα και τα διδασκαλία των ανθρώπων. 23. Τα δόγματα αυτά έχουν μεν την εξωτερική εμφάνιση τη σοφία, η οποία συνίσταται ει θρησκεία τη αρεσκία και θελήσεως και επινοήσεω των ερετικών αυτών και τα ψευδοταπεινοφροσύνη και ει περιφρόνηση και κακουχία του σώματο. Πράγματι όμω δεν φέρουν καμία τιμή, αλλά συντελούν προ ικανοποίηση των σαρκικών και εγωιστικών φρονημάτων.